Ιερό Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 20 Δεκεμβρίου 2010. Χρήστο Ναό του Πατρό και του Ιού, το Ήπνευμα του Βασιλεύου Φουράνη, Παράκη, η παράκληση πλέον τη αλήθεια που ανταποκρίνει το παρόν και τα πάνω πυρό. Σας ευρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγώσεις αληθέα και ασκήνωσον εν και καθάρισουν μας φάσεις κιλίδες και σώσουν Είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε πριν τις γιορτές. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τα Χριστούγεννα, για τη γέννηση του Χριστού επειδή είναι τελευταία φορά αλλά τελικά τα πάντε είναι Χριστούγεννα τα πάντα είναι Χριστός τα πάντα είναι Σταυρός και Ανάσταση ότι και να διαβάσουμε από τους πατέρες μας που μιλούν για το Χριστό ότι και να πούνε ταυτόχρονα όλα είναι και Χριστός και Σταυρός και Ανάσταση και Χριστούγεννα Αυτό που αρχικά θέλουμε να επισημάνουμε που είναι που εισπράττουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως ιδίω τι μέρες αυτές που είναι πιο πολύ ο κόσμος θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κόσμος σαφώς έχει διάθεση να βρει τον Θεό έχει διάθεση ο άνθρωπος να βρει ανάπαυση έχει διάθεση ο άνθρωπος να βρει την ψυχή του αλλά ξεκινάμε ξεκινάμε από Βάση. Ποιο είναι αυτό που θεωρείται λάθος είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμείς οι άνθρωποι στην εξομολόγηση δεν ζητούμε τόσο τον Θεών ή την αποκατάσταση στη σχέση μας μαζί Του αλλά ψάχνουμε την δικαίωση του εγωισμού μας. Θα δούμε ότι αν ψάξουμε και τον εαυτό μας συνήθως εκφράζουμε παράπονα εκφράζουμε τους καημούς μας στους οποίους καημούς μας κεντρική αναφορά ε, δεν είναι η αναζήτηση της ζωής ή η κατανόηση του άλλου αλλά είναι η προσωπική μας δικαίωση. Μάλιστα είναι πιο κατανοητό αυτό ιδίω στα ζευγάρια που σπανίως σπανιότατα σε όταν κάποιο ζευγάρι εξομολογείται έρχεται να καταθέσει τη δική του ευθύνη το δικό του λάθος αλλά εκφράζει το παράπονο του για το σύντροφό του ότι δεν το φέρεται καλά και αυτό μάλιστα πιο έντονο είναι σε ανθρώπους που έχουν μια διαδρομή μέσα στα μυστήρια της εκκλησίας που ίσως αυτή η διαδρομή δεν είναι τόσο ζωντανή γιατί μέσα στην πάροδο του χρόνου έχει πέσει μια συνήθεια, σε μια συνήθεια σε έναν εφησυχασμό και μπορούμε να διακρίνουν ανθρώπους που είναι στην εκκλησία 20-30 χρόνια να κάνουν την οικογένειά τους θεωρούνται το ότι είναι νόμιμοι ενώπιοι του Θεού ότι εξασφάλισαν τον Θεό και αυτό τώρα που τους μένει είναι το παράπονο τους ότι δεν λαμβάνουν αυτό που προσδοκούσαν ή αυτό που αξίζουν και ψάχνουν έναν τρόπο να δικαιωθούν μέσα σε αυτό να βρουν αυτό που ζητούν και συμβαίνει άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση <coughs> με την εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο να έρχονται ξαφνικά και να σου λένε ξαφνικά δεν ξέρω γιατί για κάποιο λόγο έχω κάποια αφορμή επιστρέφω και και σου λέει είμαι 30 χρονών λέω γιατί πρώτη φορά εξομολογούμαι γιατί εξομολογήσατε πρώτη φορά γιατί κατάλαβα ότι 30 χρόνια είμαι νεκρός και θέλω κάτι να βρω να ζωντανέψω αυτό είναι πιο δυνατό πιο αληθινό ή μάλλον αυτό είναι το αληθινό σε σχέση με το προηγούμενο αυτό δεν λέγεται για να κατακριθεί κανείς ή να απογοητευθεί γιατί αυτό είναι το πρόβλημα υπάρχει όμως και πρόταση υπάρχει και λύση ας πούμε και τα Χριστούγεννα όπως τα ζούμε στην ουσία δεν είναι η αφύπνιση της καρδιάς μας. Δεν είναι μια αφορμή εγρήγορση. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια από το Γέροντα Πορφύριο ένα κεφάλαιο που μου λέει για την εγρήγορση που λέει είναι έρω για τον Θεό η εγρήγορση. Δηλαδή ένα στοιχείο που είναι δηλωτικό της αληθινής σχέση και της αγάπης είναι η εγρήγορση. Λοιπόν, η γιορτή, μάλιστα αυτή η κεντρική γιορτή, η σάρκωση του Λόγου του Θεού, είναι μια αφορμή αφύπνιση για να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε μια πνευματική εγρήγορση και όχι ένα ξόδεμα και μια σπατάλη της εσωτερικής μας δύναμης σε έναν κοσμικό τρόπο ζωής, σε ένα πανηγύρι του περιτού, αλλά είναι μια ζήτηση του, ουσιό, του ουσιαστικού. Έχουμε λοιπόν τη πτώση μας που εκφράζεται μια διαδικασία να προστατεύσουμε τον εαυτό μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας έξω από τη σχέση, του Θεού, τη σχέση με τον Θεό και τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα ένα πανηγύρι και ένα συορτασμός του ψεύδους στο όνομα των Χριστουγέννων, τη γέννηση του Χριστού και αυτό αποτυπώνει την εσωτερική μας, την πνευματική μας κατάσταση Για παράδειγμα, αν κανείς Θεωρήσει ότι η γέννηση του Χριστούν είναι μια αφορμή για ένα πανηγύρι. Βεβαίω είναι πανηγύρι. Αλλά τι εννοεί ο καθένα πανηγύρι, πώ το εννοεί αυτό δηλώνει την κατάσταση τη καρδιά του, την αναζήτηση του. Αν θεωρεί να μαζευτούμε οικογένεια να περάσουμε πολύ όμορφη να βοηθήσουμε για κανένα άνθρωπο και τι ωραία και τι καλά. Αυτό τι δηλώνει ότι ζει, έναν, ζει έναν, το ψυχολογικό του παραμύθιο ο άνθρωπο και μέχρι εκεί. Αν όμω, το πανγύρι είναι. Το ζωντάνημα της καρδιάς μας είναι η διαδικασία να αληθεύει η ζωή μας και η αγάπη μας να αληθεύει και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή την εμπειρία το ότι οτιδήποτε άλλο που βγαίνει στο ψυχολογικό πλαίσιο, πεδίο του ανθρώπου είναι μια έκφραση της εσωτερικής του αλήθειας, δεν είναι απομονωμένο από, τον πνευ... από την πνευματική του κατάσταση, δεν ξεχωρίζει. Ταυτόχρονα δε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε παραδείγματα αγίων που είναι τελείως αντισυμβατικά. Έξω από τα πλαίσια που έχουμε μάθει. Και αυτό θα πούμε ένα παραδείγμα, μια ιστορία που είναι πολύ δυνατή, που μας βγάζει έξω από τα συνηθισμένα. Και μας προκαλεί, μας δηλώνει την πτώση αλλά μας δίνει και την ελπίδα. Λοιπόν, μοιο παράδειγμα είναι ο βίος του Αγίου Βονιφάτιου και της Αγλαΐδος που γιορτάζε την Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου. Θα το πούμε συνοπτικά. Η Αγλαΐς ήταν μια αρχόντισσα στο Βυζάντιο, πλούσια, που είχε στην υπηρεσία της πολλούς. Ένας από αυτούς είναι και ο Βονηφάτιος που αναλάβαινε τα οικονομικά της, της, της περιουσίας και σαν λογιστής και σαν γραμματεύς. Και αυτοί είχαν μια παράνομη ερωτική σχέση. η οποία όμω ήταν και βλαβή. Ήταν και φιλάνθρωποι. Κάναν και λοιμοσύνη. Και πίστευαν στον Θεό. Και παρόλα αυτά είχαν μια σχέση λέει ο δίωσος καθημερινής αμαρτίας. Όμως κάποια στιγμή η αγλαΐς Αποφασίζει ότι πρέπει να αλλάξει ζωή. Και μέσα στην πίστη που είχε για τον Θεό ζητά από τον βονιφάτιο δεν μπάς εκεί στην Ανατολή που έχουν τόσους μάρτυρες να φέρεις κανένα λείψανο μάρτυρος να μας βοηθήσει. Και ο Βονυφάτιος γελώντας λέει θα σου δώσω το δικό μου λείψανο. Και λέει τι είναι αυτά που λες, ντροπή σου να χλεβάζεις τα πνευματικά. Αλλά αυτό είχε άλλο σκοπό. Και τότε Δέχεται, ετοιμάζουν ε, κάποια συνοδεία, το γεμίζει με πλούτο, με χρήματα, με όλα τα αγαθά για να πάει στην Ανατολή να βρει να, εκεί που γίνονται τα, οι αρένε των Αγίων να, να, να βρει κάποιο λύψανο ο και να το φέρει. Πηγαίνουν λοιπόν μακριά στην Ανατολή και η συνοδεία έχασε το Πονιφάτιο. Και αυτό μάλιστα κι άλλη συνήθειε, ήταν και λίγο μπεκρούλιακα. Διασκέδα, θα, θα, θα είναι καμία ταβέρνα και θα πίνει σε κανένα, πώς το λένε αυτός όμως πήγε εκεί που ήταν οι μάρτυρες και ο ίδιος τελικά βρίσκει την ευκαιρία και ομολογεί το Χριστό γίνεται μάρτυρας συγκλονίζονται και τον βρίσκουν οι συνοδεία και συγκλονίζονται από το θέμα που είδαν και μεταφέρουν όπως ομολόγησε και όπως είχε υποσχεθεί στην αγλαία των λείψανών του ένας μάρτυρας εκκλησίας βλέποντας το αυτό η αγαλαή συγκλονίζεται και ζει οσιακών βίων και γίνεται και αυτή η Αγία και η εκκλησία έχει τους τάφους κοντά το ένα στον άλλο και έκανε και εκκλησία στη μνήμη του. βλέπετε λοιπόν από τη μια κατάσταση στην άλλη αλλά πότε όταν ο άνθρωπος έχει συνείδηση Χριστού δηλαδή έχει ζωντανή μέσα του την καρδιά για τη συνέστη τη αμαρτίας και να λαμβάνει την ευθύνη της αμαρτίας αυτό είναι έξω από τα συνηθισμένα που έχουμε μάθει φανταστείτε λοιπόν αυτή την πορεία με ένα δικό μας συμβατικό τρόπο όπως είναι όλα τα παιδιά του κατηχητικού μέσα σε ένα βολεμένο αστικό τρόπο ζωής που φτιάξαμε τα αγγελουδάκια μας τα λαμπάκια μας τα δεντράκια μας και τελικά να έχουν τα λαμπάκια της ψυχής μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτά λοιπόν σαν μια εισαγωγή για να καταλάβουμε το πνεύμα εδώ του Γέροντος Πορφυρίου. Λοιπόν, να η κατάντια μας, να και η δυνατότητά μας στο χέρι μας είναι. Όσο ο άνθρωπος κρατάει το πρόβλημα στον εαυτόν του και αναζητεί με κάθε τρόπο την δικαίωση δεν μπορεί να βρει τον Θεό. Δεν μπορεί να βρει την χαρά της καρδιάς Του. Να δούμε τι λέει ο γέροντας Πορφύριος. Να έχετε λέει συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου θα αποκτήσει τι λέει ευληγησία. Ακούστε ευληγησία. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό θα σας πω που συμβαίνει συνήθως σε όλα τα ζευγάρια. Έρχεται ο άντρα μέσα να εξομολογηθεί και λέει: Δυσκολεύομαι με το παιδί μου. Τσακωνόμαστε, δεν μ' ακούει, είναι στην εφηβεία του, περνάει δύσκολα και με τη γυναίκα δου... δεν συνεννοούμαστε. Τελειώνει αυτό. Τι θα... Η γυναίκα, όπω θα, θα πει, δεν μπορεί να συζητήσει καθόλου, αν δεν συζητάει καθόλου ο άντρα μου μαζί μου. Και κάνει ό,τι θέλει με το παιδί και τρώγονται και δεν μπορώ να πάνε μεσά του για να βγάλω μια άκρη. Αυτό είναι κλασική η περίπτωση. Όλοι νομίζουν μόνο στο, στο σπίτι του συμβαίνει. Λοιπόν και εκεί αναγκάζει να φουνάξεις και τον άλλο μέσα. Και του λες δεν, δεν κανεί κουβέντα με τη γυναίκα σου. Τι να κάνει ένα πάτερ μου όταν έξω στο στόμο με κρίνει, με ελέγχει και μου κρυνιάζει. Λες τη γυναίκα γιατί το κάνεις αυτό αφού δεν μου λέει βλακίες. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να συνεχίσεις. Δεν με καταλαβαίνει. Είναι στον κόσμο του. Και λες τον άλλο γιατί είσαι τον κόσμο σου. Γιατί με πιέζει, γιατί μου κρυνιάζει, γιατί με λέχει. Λες την άλλη γιατί κρυνιάζει, γιατί δεν με καταλαβαίνει και δεν ξέρει από ποιο είναι αρχή. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Και κάνεις ένα αγώνα να από πού ξεκινάει η αρχή. Η αρχή ξεκινάει γιατί δεν υπάρχει ευλυγισία. Και είναι εκπληκτικό ότι κανείς δεν έχετε να κρίνει τον εαυτό του το πρόβλημα μας είναι ότι έχουμε μια τάση φυγής από την πραγματικότητά μας έχουμε μια τάση φυγής από την καρδιά μας έχουμε μια τάση φυγής από τη δική μας πτώση έχουμε μια τάση φυγής από τη δική μας ευθύνη και αυτό, ότι άρχπει μνήμη Θεού το πρόβλημα δεν είναι. δεν είναι έξω από εμάς δεν είναι στον απέναντί μα, είναι μέσα μας αυτό ποτέ δεν το συνειδητοποιουμε, γιατί μα η καρδιά μας, η μας είναι τελείω ξένη τον άλλο τον ξέρουμε καλύτερα από τον εαυτό μας. Τον αναλύουμε καλύτερα από τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να έχεις επαφή με τον εαυτό σου αν δεν έχεις μνήμη Θεού. Γιατί πολύ απλά όταν έχεις μνήμη Θεού αυτό είναι πνευματική ακτινογραφία που σου κάνει να ξέρεις τα εντός σου. Όπως Πά στο γιατρό και κάποιο πόνο σου λέει κάνει ένα υπέροχο, κάνει μια κτηνογραφία κάνει μια αξονική, κάνει μια μαγνητική γιατί, να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας η πνευματική αξονική τομογραφία είναι η μνήμη του Θεού ο άνθρωπος καθρεφτίζεται στον Θεό και όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και έχουμε επαφή με τον εαυτό μας τότε αποκτούμε αυτή την ευληγησία να μπαίνουμε στη θέση του άλλου να καταλαβαίνουμε τον άλλο, να μπαίνουμε στον ψυχισμό του, να αποκτούμε μια δύναμη συναισθηματικής νοημοσύνης, να καταλαβαίνουμε την εσωτερική κατάσταση του άλλου από το βλέμμα του, από την κίνησή του, από την αντιδρασή του. Όποιος δεν μπορεί να περιγράψει, να κατανοήσει τον ψυχικό κόσμο του άλλου από την εξωτερική του αντίδραση είναι βλάκας. Είναι βλάκας πραγματικά. Είναι ένας, τρε, ένας άνθρωπος τελείως κούφιος, μπορεί να ξέρει τα πάντα να τα, σαν γνώσεις, να ανοίγει τον υπολογιστή και να γεμίζει όλο γνώσης. Αλλά δεν μπορείς με ένα βλέμμα να καταλάβεις τον άλλο τι του συμβαίνει και αναλόγως να φερθεί, είσαι ένας κουτός άνθρωπος. Και είσαι κουτός γιατί δεν έχεις καθόλου επαφή με τον εαυτό σου. Τα αισθητήριά σου είναι απονευρωμένα, είναι νεκρά. Όταν λέμε πνευματική ευλίγηση είναι αυτό. <κυκλή> Αλλιώς είσαι κινησμένος, κινησμένο είσαι. Λοιπόν, η ευλίγησία λέει του νου έρχεται από την εγρήγορση. Αυτό, δηλαδή από το ξύπνημα από αυτή την εσωτερική κίνηση να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα να μην είσαι νοχελικός να μην είσαι νοθρός εμείς μπερδέψαμε την ταπείνωση και την πραότητα με την οθρότητα η νοθρότητα είναι ψυχολογική αναπηρία δεν είναι χάρισμα δεν είναι αρετή δεν μπορείς να αναζητείς το απόλυτο. <και> να ταλαιπωρήσεις αυτή την αναζήτηση. Να κλονίζεσαι. Να συγκρούεσαι με τον Θεό. Να παλεύεις με την καρδιά σου. Και να είσαι κοιμισμένος και νοθρός. <και> η νοθρότης. Αυτή η κατάσταση ακιδείας. Προέρχεται από την απελπισία ότι είναι ανέφικτο να γευτούμε τον Θεό και αυτή η απελπισία ακυρώνει τις εσωτερικές δυνάμεις που έχουμε και οδηγούμεθα στην νοθρότητα στην αδιαφορία η πνευματική αδιαφορία που συμβαίνει στους χριστιανούς μέσα από μια διαδρομή μέσα στην εκκλησία χρόνων δεν προέρχεται απλά από τη συνήθεια προέρχεται από την απελπισία ότι ο Θεός για μένα δεν είναι ένας πραγματικός Θεός που μου μιλάει. Και τότε το έκανα μία μνήμη, μία ανάμνηση του παρελθόντος και αυτό άρχισε σιγά σιγά να σβήνει και με μία παραμυθά και μία ιστορίου έτσι να περνάμε τον καιρό μας. Εγρήγορση λέει είναι ο έρως για τον Θεό. Ο έρωτα. Η αγάπη είναι γρήκορση, είναι ξύπνημα, είναι αφύπνιση. Αν κάποιος λέει ότι αγαπώ, αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν αγαπάει. Αν κάποιος λέει αγαπώ, αλλά έτσι μου ήρθε, δεν, δεν μπέρασε από το μυαλό μου, έτσι μου βγήκε, είναι ψεύτης. Αυτό που αισθάνεται δεν είναι αγάπη, όχι. Είναι έρωτα του εαυτού του, είναι ένα αυτοαιρωτισμός. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνει. Συνήθω, όταν λέμε αγάπη εμείς εννοούμε τον έρωτα δηλαδή την τροφοδότηση του ναρκισισμού μας που είναι στην ουσία μια αίσθηση αυτοερωτισμού, Στον άλλο αποκαλύπτεται ένας άλλος εαυτός μας και στην ουσία αγαπούμε τον εαυτό μας και όχι τον άλλο. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε γρήγορση. Γι' αυτό το λόγο απαιτούμε από τον άλλο. Γι' αυτό θέλουμε την, την, την ησυχία μας δηλαδή θέλουμε τον άλλο να μας λατρεύει. Γι' αυτό αντιδρούμε. Γι' αυτό βλέπουμε τον άλλο στη συνέχεια. Είναι ο μεγάλο μα εραστής και ταυτόχρονα ο μεγάλος μας εχθρό. Γιατί αυτές οι προσδοκίες που είχαμε δεν ικανοποιηθήκαν. Γιατί οι προσδοκίες που είχαμε δεν να βγούμε από τον εαυτό μας και να συναντήσουμε τον άλλο και να γνωρίσουμε αυτόν τον πραγματικά άλλο. Αλλά θέλουμε τον άλλο να είναι η του εαυτού μας. Δούλο και τροφοδότης του συναισθηματικού μας κόσμου. Τη συναισθηματικής μας δεξαμενή που σημαίνει ένας πραγματικά ένα πραγματικό κλείσιμο στον εαυτό μας. Όμως λέει ότι ο έρωτας για τον Θεό αλλά και για τον άνθρωπο είναι γρήγορος, είναι ξύπνημα. Είναι καλημέρα, δεν είναι καληνύχτα. Είναι να έχεις τα πάντα στο νου και στην καρδιά είναι να έχει πάντα στο νου και στην καρδιά στο Χριστό. Έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Στο όρος μπορεί να συμβεί κάτι που μπορεί κάποιο να τους παραξενέψει. Στα μοναστήρια, για παράδειγμα τι μεγάλε γιορτέ, που έχει τόσες ακολουθίες θα δει κάποιο ούτε καν να απαντούς στην ακολουθία γιατί έχουν διακονήματα ίσως στο μαγείριο να ετοιμάζουν το φαγητό και λες τι γίνεται εδώ πέρα, κάνουν προσευχή αυτή. Λένε ότι η δουλειά είναι προσευχή <Ρεδοί> εκείνη τη στιγμή. Η διακονία που κάνουν γίνεται για τον Χριστό και άρα είναι προσευχή, άρα είναι Θεία Λειτουργία <Ρεδοί> Η γυναίκα όταν θα γεννήσει, όταν θα έχει δύο-τρία παιδιά και δεν προλαβαίνει να πάει στην εκκλησία ή πάει τελευταία στιγμή, αν το κάνει για τον Χριστό δεν είναι λειτουργία και αυτό. Γιατί η καρδιά όμως της γυναίκας δεν είναι καλύπτεται, γιατί το κάνει με άγχος, το κάνει για τον εαυτό τη, το κάνει για να αποδείξει ότι κατάφερε, το κάνει για τον άντρα της, το κάνει για τα παιδιά της. Δεν βλέπει το πρόσωπο του συζύγου, των παιδιών, τον Χριστό. Βλέπει την αγωνία της να πετύχει να εντάξει γι' αυτό δεν αναπαύεται. Επομένω, ε, είναι να έχει τα πάντα ή έχει πάντα νου, στο νού και στην καρδιά σου τον Χριστό έστω και αν κάνει άλλε δουλειέ. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λακτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή κύριε Ιησού Χριστέ. Δηλαδή η μνήμη του Θεού είναι προσεγέ, είναι η νοέρα προσευχή δηλαδή με την επανάληψη τη διαρκή επίκληση τη, του ονόματος του Κύριου μας σιγά σιγά αποτυπώνεται μέσα στο νου και στην καρδιά μας το όνομα του Χριστού. Με τις προσευχές εκκλησίας λοιπόν γίνεται αυτό με τους ύμνους με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρί από την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά βιβλία δηλαδή όλη αυτή η πνευματική τροφοδοσία με κεντρικό άξονα την ωερά προσευχή, την προσευχή, τότε σιγά σιγά μένει μέσα στο νου και στην καρδιά μας η μνήμη του Θεού. Αυτό λέει, βέβαια, θέλει, αγαθή προαίρεση. Δεν γίνεται με ξαναγκασμό, αλλά κυρίως με δια της Δεν γίνεται λοιπόν με ξαναγκασμό. Δεν μπορεί κανείς με τη βία να οδηγηθεί στον Θεόν. Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει ελεύθερα να έχει αγαθή προαίρεση όλα λοιπόν όπως θα δούμε και πιο μετά τα κάνει η Θεία χάρη. αλλά όμως θέλει η Θεία χάρη τις προϋποθέσεις και ποιες θέτει ο γέροντας εδώ αλλά και οι πατέρες μας ως προϋποθέσεις την ταπείνωση και την αγάπη τη συνέστηση ότι χωρίς εμού ουδίνας θε ουδέν τη συναίσθηση του καινού μας τη συνέστηση της αναπηρίας μας, τη συνέστηση της αξιότητάς μας, δια της οποίας γεννάται η συμπάθεια προς τον αδελφό μας. Όταν κανείς νιώθει δυνατός και αυτάρκης, δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο, δεν μπορεί να το συμπαθήσει τον άλλον. Μόνο ένας ταλεποριμένος, ένας δυσκολεμένος, ένας πληγωμένος άνθρωπος που, που διαχειρίζεται τον πόνο του με έναν τρόπο χωρίς εγωισμό μπορεί να αισθανθεί, να συμπαθήσει, να αγαπήσει τον άλλον. Αν ζείτε λέ, μέσα στη Θεία Χάρη δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείον θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεστε. Δηλαδή τι σημαίνει αμαρτία, τι σημαίνει καλό, τι σημαίνει κακό όταν κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας το καλό δεν έχει χώρο το κακό αν όμως απομακρυνθούμε από αυτή την αίσθηση του Θεού τότε υπάρχει χώρος μέσα μας για το κακό πότε ο άνθρωπος εκτρέπεται όταν χάσει την χαρά της καρδιάς του Ότι, όταν χάσει την παρουσία του Θεού, όταν απομονωθεί ο άνθρωπος όταν χωριστεί ο άνθρωπος τότε είναι ευάλωτος για το κακό τελικά ποιος είναι ευάλωτος για την αμαρτία ο χωρισμένος άνθρωπος ο απομονωμένος άνθρωπος και από τον Θεόν, και από τους ανθρώπους όταν μάλιστα ο πονηρός θέλει να κάνει τον άνθρωπο ότι θέλει να τον διαλύσει, τον απομονώνει και ψυχικά και πνευματικά και, σωμα... και σωματικά. Όταν θα δείτε κάποιον άνθρωπο τον όνομα δήθεν του καλού να απομονώνεται να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πληγωμένος ο εγωισμός του απομονώνεται και τότε είναι πολύ ευάλωτος για το κακό. Θα πει χίλια δύο πράγματα. Θα πει εγώ απομονώμαι γιατί μου κάνουν ζημιά οι άνθρωποι. Γιατί θέλω να βρω τον Θυμάμαι ένα άλλο περιστατικό. Έρχεται μια και μου λέει: τα Πάτρε, μην τα πω καλά στο σπίτι. Τσακώνω με τον άντρα μου γιατί επεμβαίνουν τα υπερθέρια σπίτι. Οι οποίοι του βάζουν λόγια και μου προκαλεί προβλήματα. Λέω: Είσαι το ξέρει, το φαντάζομαι. Καλά λέω. Και δεν μου λε, Τι λέω και τι θα κάνει, Πάτρε, εγώ βρήκα μια λύση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί εσύ. <κυρίζει> Επειδή με χαλάνε πνευματικά, λέω: Να μην ασχολούμαι μαζί του και να δω τα πνευματικά μου. Ωραία λύση. <κυρίζει> τι είναι αυτό το πράγμα. Μια πράξη εγωισμού. <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> και λόγω υπάρχει και καλύτερη λύση. Προσευχές να πεθάνουν, να εξαφανιστούν να τους να μην τους ξαναπροστάσεις και να κάνεις με άνεστα πνευματικά σου. Πάτερ με, δουλεύετε. Ιδέα σου είναι. Απλώς εκφράζω πιο παραστατικά αυτό που θέτεις να μου πίστες, λέω. Και μου λέει, εσείς που ξέρετε, όμως πες τι μπορεί να κάνω. Εσείς που ξέρετε παραπάνω. Δεν ξέρω παραπάνω. Όσα ξέρεις, ξέρω. Το Θεέ είναι αν θέλεις εσύ να οδηγήσει σε έναν άλλο δρόμο. Επομένως όσο ο άνθρωπος απομονώνεται, τόσο είναι ευάλωτος, η καταθείον απομονωσή έχει αρχοντιά. Δεν φαίνεται, δεν είναι επιτιδευμένη, δεν έχει, δεν έχει πληγή, δεν έχει παράπονο, δεν έχει, δεν έχει πικρίες. Είσαι λεβέντη. Κινείσαι με έναν πολύ όμορφο και κοινωνικό τρόπο σε τους ανθρώπους και έναν διακρικό τρόπο έχεις τον χρόνο σου και τον χώρο σου. Αν όμω με έναν επιτιδευμένο τρόπο γεμάτος πικρίες πας δίθυνα να κάνεις τα πνευματικά σου γιατί έχεις πειραχθεί από τους ανθρώπους τότε πά θα φας το κεφάλι. Άμα βλέπετε νοθρότητα λέει ο άνθρωπο δεν είναι καλά στην ψυχή. Βέστε τι πόσο παραστατικά το λέει συνέχεια.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 Προσέξτε το αυτό. Δέστε και πόσο απλά τα λέει. Γιατί ένα άνθρωπο που έχει ζωντανή σχέση με ή το παλεύει, είναι τακτοποιημένο ο τρόπο ζωή του, είναι συγκροτημένο, έχει τάξη. Ένα μπερδεμένο άνθρωπο που έχει σύγχυση και δεν μπορεί να ρυθμίσει τα τη ζωή του και μια από εδώ και μια από εκεί και μπλέκει επιθυμίε, μπλέκει στόχου, μπλέκει την ώρα του, μπλέκει τα μπουτια του. Ε, δεν είναι του Θεού αυτό ο άνθρωπος, κάτι δεν πάει καλά. Η τεμπελιά, λέει, είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρού, Ρεμπελα θα ζείτε. Και λέει πιο συγκεκριμένα, εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παράδειγματος χάρη. Να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα, να θυμηθείς, να προσέξει. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, ο αγώνας, πνευματικό, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτείστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχεί. Τι ωραία που το λέει. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος «ξέχασα». «Δεν μου ήρθε». «Μα δεν το κατάλαβα». «Μα Λε... δεν λειτουργήσαμε πονηριά». Έτσι μου βγήκε. Δεν το πιστεύετε πατρε τσι μου βγήκε Μα το κακό είναι ότι έτσι σου βγήκε Και σου βγήκε έτσι γιατί δεν λειτουργεί η καρδιά σου Δεν λειτουργούν οι αισθήσεις Δεν λειτουργεί η ονος Και η καρδιά να τη λυφθείς. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή Λέει έχουμε πρόβλημα στη σχέση και ο καθένα κατηγορεί τον άλλο Η ιστορία ξεκινά από εδώ Από αυτή την εσωτερική αίσθηση Από αυτή την ευλήγησία Να καταλάβω τον άλλο Ο άνθρωπο που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο αυτό της αναζήτησης του Θεού και το τελευταίο του κύτταρου είναι ξύπνιο. Είναι ξύπνιος, είναι έξυπνος. Καταλαβαίνει, όχι με την έννοια τη διανοητική να έχει ευστροφή ανοός, αλλά γενικότερα όλο του το είναι. Κατανοεί. Και τότε τι κάνει ψάχνει τρόπο να συμφιλιωθεί με τον άλλο και ε, ε, τότε έχει πάρα πολλούς τρόπους που μπορεί τον άλλο τον κάνει αληθή δηλαδή τον κάνει να μαλακώσει η καρδιά του άρα αυτό που λέμε είναι δίστροπος ο άλλος δεν είναι και τόσο αλήθεια ε, μα είναι, προβληματι... είναι προβληματικός ο άνθρωπος, Ναι. αλλά εσύ αν γίνεις ξύπνιος κατά Θεόν ξύπνιος έχεις πολλές προϋποθέσεις και δυνατότητες να παίξει με τον άλλο, όχι για τον τον κάνεις να τον εκμεταλλευτεί, τον κάνει μαλακό στη καρδιά του. Να του φερθεί με τέτοια αρχοντιά και διάκριση που δεν θα πάρει κανεί είδηση ούτε ο είδος τι έχει αλλάξει. Θα νομίζει όλα ότι και αυτό αυτός έκανε την όλη η ιστορία και άλλαξε το πράγμα και στη σχέση. Δεν θα καταλάβει και ποιο έκανε την αρχή. Γιατί μέσα σε αυτή την τάξη του Θεού υπάρχει ταπείνωση. Δεν το κάνει για να προβληθεί. Η κοσμική συνήθεια πια είναι, και αυτή είναι η διάκριση με το Θεού. αυτό κάνει αυτό, εγώ είμαι αυτό. Έχω κάτι παραπάνω από αυτό, ξέρω και το λάθο, θα το διορθώσω. Αυτό φγαίνει, κι άλλο νιώθει άσχημα. Νιώθει ότι τον ελέγχει, ότι το παίζει καλύτερο. Πώ λένε, τι μα το παίζει, αγίος, μα το παίζει Αγία. Φέρει ευθύνη που βγάζει σε ένα αγιοτικό πλαίσιο στον άλλο, με τον τρόπο σου, με το κηρυγματάκι σου, ξέρει, με την κρίνια σου, με τι προσευχούλε σου δίθεν. Φέρουμε ευθύνη. Είναι ψεύτικο αυτό που βγαίνει. Δεν είναι αληθινό. Βγαίνει με μια αίσθηση υπεροχή εναντί του άλλου. Και άλλο πνίγεται. Και δεν μπορεί να εξηγήσει τον άλλο. Αντικειμενικά δεν έκανε κάτι άσχημο. Λε, έκανε αυτό που έπρεπε. Και μάλιστα έχει τραβήξει τόσα και προσπάθηση για τον σύντροφό του, για τον φίλο, κάνει τα πάντα. Αλλά αυτό είναι εσωτερικό. Είναι το πνεύμα που κάνουμε κάτι. Και ο πνευματικό μπορεί να το καταλάβει ότι μέσα σε όλα αυτά υπήρχε ένα κρυμμένο εγωισμό. Μια αίσθηση ότι αυτά τα έκανα με τις δικές μου δυνάμεις, με μια αίσθηση υπεροχής που ήταν πολύ κρυφή και άλλως όμως εισέπρατη αυτή την ε ε αίσθηση της ανωτερότητας και πνιγότανε, δεν ελευθερνότανε. Αυτό όμω που γίνεται εκ του Θεού, γίνεται τόσο φυσικά, τόσο απλά, τόσο ανάλαφρα, τόσο γλυκά, τόσο απαλά. Είναι λεπτή άβρα ο Θεό, δεν είναι κάτι που μας πνίγει, είναι κάτι που μας δίνει αξία. Κι άλλο εισπράττει έτσι μια αρχοντιά, μια ευγένεια και δεν νιώθει ότι κάτι έγινε. Βρίσκει ο άνθρωπος στην προσωπική του αξία. Πολλές φορές για παράδειγμα είτε όταν προσευχόμαστε είτε καμιά φορά στην εξομολόγηση συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό χωρί προσευχόμαστε όπως κάθε φορά και τότε στην προσευχή μαλακώνει η καρδιά μας γιατί αισθανόμαστε ότι Θεός μας κατάλαβε. Και στην εξομολόγηση μπορεί να λέμε, δηλαδή, να λέμε ο πνευματικός να μιλεί τίποτα, να ενεργήσει η χάρη του Θεού και να καταλάβουμε ότι ο, Θεός, ότι ο πνευματικός μπήκε στην καρδιά μας ή μας κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Ο άνθρωπος ανοίγεται, νιώθει η χάρη του και του παραμύθι. Και νιώθει αυτή τη γλύκα του Θεού. Δηλαδή τι είναι, όλη αυτή την αποκατάσταση τη σχέση, την κάνει το Πνεύμα του Θεού, την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το θέμα είναι αν είμαστε φορεί αυτού του Άγιου Πνεύματος Και το άγιο πνεύμα φέρει μια έτσι εσωτερική γαλήνη που δεν μα νοιάζει ποιο είναι πρώτο και ποιο δεύτερο. Νιώθουμε τη χαρά τη ενότητα, τη χαρά τη σχέση. Όταν όμω κάτι δικό μα είναι τόσο βασανιστικό, το προσπαθούμε από εκεί, το αναλύουμε από εκεί, αλλά δεν είναι του πνεύματο του Θεού, είναι του πνεύματο του δικού μα. Και τα πράγματα τα κάνει θάλασσα, τα ταλαιπωρεί. Επομένω η αίσθηση που έχουμε καμιά φορά ότι δεν βγαίνει άκρη στη ζωή μας είναι γιατί είναι η δική μας ενέργεια και, όχι, και δεν αφήνουμε το πνεύμα του Θεού να δράσει γιατί δεν έχουμε αυτή την πνευματική εγρήγορση να έχουμε τη ζωή μας, να η ζωή μας δεν είναι αναφορά προς τον Θεό έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που έχει αυτήν δηλαδή δέστε ας πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στον ανθρώπινο ψυχισμό και ακούει πάρα πολλούς ανθρώπους αυτός άραψε είναι σαΐνη μέσα από την εκπαίδευση μέσα από την καλλιέργεια μπορεί να αντιληφθεί το α ή το β ή το γ. πολύ σημαντικό είναι αυτό και, μέσα, και αν έχει μάλιστα καλό λογισμό και καλή διάθεση μπορεί να βοηθήσει πολλού ανθρώπου να κατάλαβουν κάποια πράγματα φανταστείτε λοιπόν ο άνθρωπος να έχει παιδευθεί στην αναζήτηση του Θεού στην ζωντανή σχέση με τον Θεό και παλεύει με την καρδιά του για αυτή τη σχέση. Δεν υπάρχει μέρος του ή αυτού του ανθρώπου που να μην μπαίνει στη διαδικασία φωτισμού. Τότε δεν μπορείς να λες «Δεν πρόσεξα». Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει πώς θα καλημερίσει τον άνθρωπο. Δεν λέει «Πέρασε δίπλα μου κάποιος και δεν τον βλέπω». Τον είδα τον άνθρωπο. Ξέρω πώ να του φερθώ. Ξέρω πώ να του μιλήσω. Ξέρω πώ να τον κάνω, κάνω αισθανθιόμορφα. Ξέρω πώ να τον αναπαύσω. Δεν είμαι αγενή, είμαι ευγενή. Δεν είμαι διάκριτο, είμαι διακριτικό. Ξέρω πώ να τον αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο. Και αυτά δεν γίνεται με κόπο. Λέει σου, λέει, Αλό, σου λέει, Πάτρε, πώ να τον φροτίνω, είτε με αυτό που είπατε. Ο, ο, ο, καληνύχτα. Αυτό βγαίνει από την καρδιά του άνθρωπου αυθόρμητα. Πώ τον ερωτεύεσαι, ξέρει πώ να κολακεύσει τον, τον, τον ερωτά σου, Πώ το ξέρει αυτό. Αμέσω καταλαβαίνει. Και την τρίχα, πώ θα την βάλει, και το μαλάκι, πώ θα βαφτεί, πώ θα κινηθεί, πώ θα κουνηθεί, τα κουνάκια θα φορέσεις, αυτά πώ θα ξέρει. Ξέρει τι αρέσει, αν όμω καταλαβαίνει, πληροφορίες πληροφορίε, το τον γίνει ούτε τι του αρέσει, τι γουστάρει, τι τον προκαλεί, αυτό θα κάνω. Πώ θα καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και με το Θεό. Μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλο, τι τον αναπαύει ή όχι, ανάλογα εμεί τι διάθεση έχουμε μέσα μα. Και αυτό πραγματικά που έχει τις περισσότερες προϋποθέσεις για να καταλάβει τον άνθρωπο και αυτός που είναι βαθιά έξυπνος είναι τελικά ποιο ο σταυρωμένος, ο πονεμένος άνθρωπος Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σταυρός και πόνος από την απουσία του Θεού και την αναζήτηση του Θεού Αλλά και σε ένα ακόμα πιο φυσικό, ψυχολογικό πλαίσιο ο άνθρωπος που πέρασε δύσκολη ζωή είτε οικονομικά, είτε ψυχολογικά, είτε προβλήματα υγείας, πέρασε πόνο στη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να καταλάβει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. <laughs> Πολύ περισσότερο όταν στην αναζήτηση του Θεού περιέχονται όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν θέλουμε να δούμε τι είδου πνευματική ζωή Έχουμε και σε ποια φάση είμαστε από εδώ εξαρτάται μόνο ο άνθρωπος που είναι ευαισθητος και το πλαίσιο της, το, το, το, το πλέσιο του ηθικού του κώδικα ξεφεύγει από τα συμβατικά και είναι τόσο ευρύτατο δεν μιλούμε για άμβληση ηθικής συνδύσεως αλλά ο του κώδικας ξεπερνάει τα συνηθισμένα στο όνομα της ίασης του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Αν όμως είμαστε εγκλωβισμένοι στα οχυρά μας, στα θρησκευτικά μας οχυρά, και έχουμε τις δικές μας οχυρώσεις θρησκευτικέ, εκκλησιαστικές για να νιώθουμε ασφαλείς ή κοινωνικές. Ναι, είμαστε καλοί άνθρωποι αλλά όχι του Θεού άνθρωποι. Όχι ελεύθεροι άνθρωποι, όχι καρδιακοί άνθρωποι, όχι ευαίσθητοι άνθρωποι. Άνθρωποι μέσα στην νοανθρότητα, την υπαρξιακή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει ορίζοντα μεγάλον και δεν έχει ευαισθησία δεν μπορεί να είναι του Θεού. Είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος που κάτι προσπαθεί να κάνει. Λέει ένα άλλο παράδειγμα ο γέροντας. Στα απλά πράγματα θα καταλάβουμε. Στο Άγιον Όρος λέει, στο κελί που έχω, ήταν κάποτε στο όρος ο γέροντας, η πόρτα έχει μια παλιά μπετούγια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε η έκανε κρακ. Σε 10 μέτρα ακούγατε με θόρυβο. Δεν μπορούσα να ανοίξω χωρί να κάνω θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και του το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκανα θόρυβο. Να η πνευματικότητα ενθόρυβο. Σε αυτά κρίνεται. Το πώ περπατά. Το τι θόρυβο κάνει. Πώ ενοχλεί τον άλλο. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ στο μυαλό μου όταν πήγα στο Νέβια, στο Νότσιου Δηλαδή που ζούσε ο Πατήρι Άκοβα, ο Τσαλίκη. Με είχε όχι μόνο τι έλεγε, ο τρόπο που περπατούσε. Τόσο ανάλαβε σαν να δεν είχε προσβάλει την γη. Ήταν τόσο λεπτό όλη το η ύπαρξη, ακόμα και το περπάτημα του, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Σαν να δεν πατούσε στή γη και δεν ήθελα να προσβάλει τη γη. Δεν ήθελα να θίξει τη γη που πατούσε. Αυτή λοιπόν η ευγένεια που σε όλα φαίνεται είναι η πραγματικότητά μα. Δεν μπορεί να είσαι ο άνθρωπο και μιλά άγαρπα, με αγένεια. Προσβάλλει τον άλλο. Κορεδεύει τον άλλο. λες αστεία, τα σηκώνει άλλο. Κατάλαβε ποιο είναι πρώτα. Αυτή είναι η Δεν μπορεί να είσαι πνευματικό άνθρωπο και δεν στρώνει το κρεβάτι σου. Δεν καθαρίζει το σπίτι σου. Δεν καθαρίζει το αυτοκίνητό σου. Δεν καθαρίζει τα παπούτσια σου. Ναι, όλα αυτά είναι μια κατάσταση που εκεί κρίνει την πραγματικότητα. Θυμάμαι κάποιο παλικάρι θέλει να μου πει πριν το γάμο πώ να είναι στο γάμο. Του λέω να πλύνει τα δόντια σου. <Κι> να μην στάζουν άλλη από τα χείλη σου. <Κι> να φορά καθαρά ρούχα και σόρβα και είσαι καλό γαμπό. <Κι> Πρέπει να του πω πράγματα. Αυτά είναι τα απλά πράγματα που θα ξεκινήσει ο άνθρωπο. Αν δεν προσέχει την το, καθαριότητα του σώματός σου και είσαι αγενής, δεν μπορείς να κάνεις σχέση. Όλα αυτά φαίνονται πολύ αστεία. Είναι πνευματικά πράγματα. Δεν, δεν μπορεί να κάνει άνθρωπο δηλαδή τυπικά να είναι ένας κανός συμπεριφορά, να είναι ευγενή και για αυτά είναι χαζά. Αυτό όλα να προέρχονται μέσα από την εσωτερική μορφή, από την εσωτερική αλλίευση του ανθρώπου, από μια εγρήγορση διαφορετική. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μα τη ζωή. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί. Και τι λέει το εκπληκτικό, χωρί να το επιδιώκετε. Να, εμεί στην Εκκλησία επιδιώκουμε, για αυτό νιώθουμε καταπίση στην Εκκλησία. Και επιδιώκουμε γιατί δεν έχουμε Θεό. Γιατί δεν έχουμε Θεό, γιατί υπακούσαμε σε πέντε ηθικού κανόνε και λέμε: Έχουμε μα το Θεό τώρα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το Θεό να βρει, όχι του κανόνε. Και όταν λοιπόν δεν βρίσκεται των θεωμένων κανόνες και είναι ξαναγκασμός αυτή είναι καταπίσης δεν είναι ελευθερία λέει όσο πλησιάζεται των θεών τόσο είστε πιο προσεκτικοί χωρίς να το επιδιώκετε σε όλα τα πράγματα αλλά και στα πνευματικά προσέχοντας για την ψυχή σας γίνεστε με την Θεία Χάρη πιο έξυπνη έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς δεν κάνετε λάθη η χάρη του Θείου σα σκεπάζει. Δεν χρειάζεται λογισμούς, αλλά η χάρη του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, Γιατί πέρασε αρκετή ώρα. Όταν την ευχή κάνουμε τον εαυτό μα, πολλέ φορέ την κάνουμε μηχανικά, έχει αποτέλεσμα. Μηχανικό είστε. <laughs> το αποτέλεσμα αν έχει ή όχι, θα μας το πείτε εσεί. Ανάλογα πώ νιώθετε, τι αλλαγή υπάρχει κλπ. Αλλά. Ε, το μηχανικό μπορεί να σημαίνει και αδιαφορία. Δεν φαντάζομαι κάποιος να είναι μηχανικά και να, μηχανικά, να προσεγγίσει το σύντροφο του μηχανικά. Δεν υπάρχει καημό. Mm. Αλλά τι να κάνουμε, τέτοιοι είμαστε. Ε, τέτοιοι είναι οι διάθεση μας. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ας το κάνουμε μηχανικά, να έχουμε τη συνέσεις μηχανικά, κάποια στιγμή μπορεί να είναι και πιο ουσιαστικά. Αυτό όμω που θα βοηθούσε για να μην γίνεται μηχανικά είναι να, να, να, να δημιουργήσουμε δημ, τι συνθήκε να μην μηχανικά. Για παράδειγμα, σχαρά. Αν το κάνω στο λεωφορείο, στον δρόμο και έτσι, ακούω το τραχούδι, βλέπω τον Μπάουκ τι κάνει και λέω Κάνει τον κόμπο μηχανικά θα το κάνω. Αν κάνω τον κόμπο σχοινά και υπολογίζω τι θα κάνω με τι καταθέσει μου, τι κάνω με τα χρέη μου ή τι κάρτε μου, φυσικά μηχανικά θα το κάνω. Αν όμω έχω το χώρο μου και λέω τώρα τέλο, δεν σκέφτομαι, έρχομαι στο ταμείο μου, τότε ασφαλώς μάλλον δε θα είναι τόσο μηχανική η προσευχή μας. Και ίσως να είναι πιο αποτελεσματική. Κανείς άλλο. Mm. Λοιπόν... Mm. Ναι. Ε, κι άνες πολλές θέλω να το ρωτήσω, πολλές μορές θα λέτε για τα παιδιά του καθηγητικού. Μιλάτε λίγο έτσι γι' αυτό το πράγμα σαν, σαν το λέγεται που πρέπει να... είστε. Χιούμορ <laughs> <laughs> κάνω, χιούμορ κάνω. Κοιτάξτε, είναι παιδικά αποθυμένα γιατί ήμουν του κατηχητικού. <laughs> Για πέστε μου. <laughs> Κοιτάξτε, ο, το παιδιά του κατηχητικού καλά το κάνατε. Είναι συμβολικά το λέμε. Εννοούμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει μείνει στο τυπικό και το εξωτερικό. Ε, που στο τραγουδάκι και όχι στην ουσία. Σαφώς δεν κάνει κακό. Εάν το κατηχητικό είναι η φανέρωση μιας υγιού πνευματικής ζωής. Σαφώ. Εμεί μιλούμε, ξέρετε, ε, για αυτό που γίνεται τυπικό και υποκριτικό, όχι το σωστό. Το λέμε συμβολικά. Στα παιδιά αυτό, δεν μπορεί να το αποφύγει. Δηλαδή, σε κάποια ηλικία θα είναι έτσι, μεγαλώνοντα, ίσω αυτό πράγμα το ανέφερε. Θα περάσουν, θα πάρουν την επανάσταση θα περάσουν, αλλά θέλω όμω μια βάση. Βεβαίω. Βεβαίω. Επειδή τώρα όμω εσεί επειδή δεν, τα μικρά δεν είναι εδώ είστε εσείς που είστε μεγάλοι και έχετε τις βάσεις αυτές από κάποτε γι' αυτό μιλάμε για το παραπέρα καταλάβατε δηλαδή λέμε τώρα εσύ είστε μεγάλος άνθρωπος όριμο, καταλαβαίνετε και λέμε τώρα α ξεφύγουμε από αυτό που μάθαμε να πάμε στο παραπέρα καλό για την εποχή του αλλά να αυτό το κρατούμε τώρα και δεν προχωρούμε είναι πρόβλημα έτσι δεν είναι Σαφώ δεν, δεν κάνει κακό και μάλιστα αν γίνει δύναμη και σωστή αγωγή είναι πάρα πολύ κα καλό. Εμείς μιλούμε για την εκτροπή ενός κατοικητικού που μας έμαθε τον υποκριτικό τρόπο ή το τυπικό τρόπο που δεν αποκαλύπτει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό αλλά μια ε, διασφάλιση σχέσης η οποία είναι υπακούς σε πέντε κανόνες και είμαστε μια χαρά. Εννοούμε για το παραπέρα. Και σαφώς ένας άνθρωπο που έχει μνήμες μπορεί να του βοηθήσουν. Μπορεί όμω να έρθει και τέτοιε μνήμε που τον, τον έχουν κλωβίσει τόσο πολύ που να χρειάζεται, πώ το λέμε, βαριοπούλα για να σπάσει αυτό η συνήθεια. Γιατί βεβαίω μπορεί να λέμε έχουμε μνήμη Θεού από τα κατηχητικά, αλλά είναι μια λάθος μνήμη Θεού. Και ξέρετε αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να κάνουμε αρχή τώρα μια σχέση του Θεού από το μηδέν. Και δεν πρέπει να κρεμιστεί με τη βαριόπολα, το, το, παλι, το παλιό πράγμα. Θέλει κανεί να ζει μια συμπλεγματική σχέση, ενοχική, φοβική σχέση, νοοθεία και πολλά άλλα πράγματα, και να ζει καθυλωμένο σε αυτό και να μπορεί να δει πρόσωπο του Θεού. Δεν είναι ζώρικο και αυτό. Λέμε: Έχω μνήμη Θεού, είχαμε και τραγουδάκια, περνούσαμε καλά, κατασκηνώσει και με τον Χριστό. Ναι, έχω αναφορά προ τον Χριστό. Αλλά ένα Χριστό που μέχρι τώρα το νιώθω βάσανο. Και δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Και μάλιστα αυτό μου φέρνει και τόσα ψυχολογικά προβλήματα που δεν μπορώ να έχω μια. να ζω και απλά τη ζωή μου. Να μην, να μην μπορώ να ευχαριστήσω να και τη ζωή μου, για παράδειγμα. Εδώ, δεν είναι απλό το Παναγιώτο, δεν είναι φαριοπούλα. Χτυπά από πάνω για να σπάσει, για να το ξυπνήσει κάτι άλλο. Να του βγάλει συνήθεια. Για παράδειγμα, μπορεί κανεί, ανάλογο βέβαια και να μην το καταγορούμε, να το πούμε κι αλλιώ. Μπορεί κάποιο να έχει μια σχέση με τον δικανική, νομική. Θα κάνω αυτό και να μου δώσει ο Θεό παράδεισο. Αυτό ο άνθρωπο, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μάθει τι σημαίνει μετάνοια. Ζει τη μετάνοια σε μια δικασία αυτοδικαίωση. Δεν δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει αγάπη Θεού, Τη σημαίνει προσωπική σχέση με τον Θεό. Και θέλει πάντα να έχει κάτι να αποδείξει στον Θεό για να σωθεί. Με έναν τρόπο αυτοδικαιωτικό. Ξέρετε πόσο δύσκολο αυτό κρεμίζει, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά βεβαίω όμω έχει το πλεονέκτημα αυτό, τουλάχιστον έχει, ξέρει που να στραφεί. Έχει μία πυξίδα ζωής, ξέρεις, στο χρυσό θα στραφεί. Αλλά είναι και μεγάλος ο αγώνας μετά, να πάει στο παραπέρα, να γκρεμίσει το ψεύτο και να κτίσει το αληθινό. Πατέ, αυτό η σχέση με αυτό που είπατε προβλήματος για το πνεύμα το οδικό μας, για την αίτηση. Τι είχατε να για το πνεύμα το οδικό μας προβλήματος, για την αίτηση, αυτή είναι αυτό που είπατε. Δεν ξέρω τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Δεν σημαίνω, εγώ το είπα, είπατε πρά ναι, το είπα τώρα αυτό το αριθμό στην ημερή. Καλά. Κανεί άλλος Επέστε μου. ότι οι άνθρωποι έχουν την του να μπορούν να ζήσουν Είναι πιο να Έχω παρατηρήσει όμω ότι τα άτομα που έχουν πληρώσει την η μα, περάσει το 2019, θα είναι Ίσως φορά και τα και ζημία, πως, πούμε να αυτά Έχετε πολύ δικαίο και, εν... ναι. και σωστά το εντοπίσατε. Γιατί ο πόνος μπορεί να κάνει πιο σκληρό τον άνθρωπο, να τον κάνει να ζηλεύει, να φθονεί. Σου λέει γιατί εγώ να περάσω αυτός και εγώ και αυτός όχι. Και μάλιστα ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι μέσα από ένα θάνατο ή μια πόλη. Ο άλλος σου λέει γιατί ε, πέθανε ο δικό μου πατέρα και όχι ο δικό σου. Και σαν να παρακαλεί ο άνθρωπο να πεθάνει και ο δικό σου, να είμαστε μια χαρά. Συμβαίνει αυτό. Όπω μου συμβαίνει και όταν ο άνθρωπο περάσει μια βαριά ασθένεια, α πούμε καρκίνο. Επίση, ε, ε, μου δίνει η αίσθηση ότι το πρώτο, πρώτο αίσθημα που νιώθει ένα καρκινοπαθή ή συγγενή του είναι μια ενοχή. Θα ρίξει πω είναι υπεύθυνοι. Το νιώθω σαν μια τιμωρία από τον Θεό, κάτι κακό κανένα και τιμωρήθηκα. Νιώθουν ότι είναι καταραμμένοι, α πούμε, πέρασαν αυτήν την ασθένεια. Και πολλές φορές όταν συμβεί και ο θάνατος, μου συνέβη αυτό αρκετές φορές, αυτή η ενοχή να μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Δηλαδή, εάν πεθάνει το παιδί κάποιου ανθρώπου ήταν παντρεμένος, η επόμενη κίνηση είναι κατηγόνητος ο σύντροφος που το πέθανε. Δεν νιώθουν ενοχή ήδη για το θάνατο προς που την ενοχή κατηγοράζοντας τον άλλον αν είσαι κακή εσύ το πέθανες, εσύ είσαι κακός, γιατί συναχαίρεσαι και βγει μια αντίδραση. Αυτά είναι ανθρώπινα βέβαια, συμβαίνουν και είπαμε ότι είναι δυνατόν η, η, η, η, η, η, ο πόνος να φέρει αγαθά αισθήματα και να συμπονέσω όταν το χειριστούμε και σωστά. Ναι να το χειριστούμε σωστά να το διαχειριστούμε σωστά και να, είναι, να, να αναφέρουμε αυτόν τον πόνο στο Χριστό να το δώσουμε σε αυτό να, γίνει, να, τον προ, να τον προσκομίσουμε στην αγάπη του Θεού να το κάνουμε προσευχή να είναι αυτή η ευλεγγυσία που λέει ο Γεροπορφύριος για να λιωθεί ε, μπορεί να συμβούν και τα δύο δηλαδή αρχικά να έχουμε την, το φθόνο μας το, τη, το, τον πόνο μας την αντίδρασή μας τη, τη ζήλια μας ε, ανθρώπινα είναι αυτά αλλά αν τα κάνουμε προσευχή σιγά σιγά λιώνεται ο Λοιπόν, λέει παρακάτω, ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι οθό, δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει, τι λέει, πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή του και με τη φαντασία του να πετάει. Δέστε όμω τι εννοεί η φαντασία. Φαντασία εννοεί το όλο του είναι. Και πράγματι, δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του. Να επετάει μέσα στα άστρα, μέσα στο άπειρο, μέσα στο μυστήριο, μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον, μέσα στον Θεό. Να είναι υψηπέτη. να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάρη. Δέστε τι ορίζονται σε κανείς. Έχει πλούτο η ζωή του ανθρώπου που είναι του Θεού πραγματικά. Αν η δική μας ζωή είναι περιορισμένη, δεν έχει πλούτο. Είναι στενάχο, περιορισμένη, δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει Θεόν. Η ζωή με τον Θεό... η ζωή του θε έχει ενδιαφέρον. Δεν βαριέσαι. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Υπάρχει φοβερός... εσωτερικό πλούτο και κίνηση. Να προσεφέχε και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτό ο Θεό κατά χάρη. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Να είναι ελεύθερο. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Σκέτη δεν είναι ο φαντασόπληκτό άνθρωπο που φαντασιώνεται Όταν λέμε ο ονομά μου, όλη η δύναμη του νού. Και όλη δύναμη της καρδιάς να στρέφεται στον Θεό και στο μυστήριο της ζωής. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο άνθρωπος δηλαδή τη προσευχής πετάει. Ζει τον Θεό, ζει την φύση, ζει τα πάντα. Ο άνθρωπος τη προσευχής όταν ζει τον Θεό ζει και το οξυγόνο και τον αέρα που αναπνέει. Ζει την κτήση είναι παρόν στη ζωή ζει τους ανθρώπους είναι παρόν στις σχέσεις δεν είναι ένα νεκρός άνθρωπος ένας αδιάφορος άνθρωπος δοξάζει για όλα τον Θεό βλέπει παντού την παρουσία και την χάρη του Θεού ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα λέμε συνήθως συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την ζει αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στου πατέρες τα εστερνίζεται τα ζει Μπαίνει στις λεπτομέρειες Τα εμβαθύνει Τα κάνει διώματα Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού Δες τι μου κάνει τύποση αυτό λέει, Μπαίνει στις λεπτομέρειες Γιατί η λεπτομέρεια κάνει διαφορά Ένα Δεύτερο Δεν εννοεί η λεπτομέρεια ένας άνθρωπος χολαστικός Ένας ανήσυχος άνθρωπο Ένας περίεργος νους Που δεν και έχει Και είναι αναλυτικός Όχι αυτή είναι αρρώστια Μπαίνεις στις λεπτομέρειες σημαίνει τι μπαίνεις στη λεπτομέρεια της καρδιάς του, αυτόματα με, στη λεπτομέρεια στη ζωής αυτόματα με την καρδιά του χωρίς κόπο. Είναι χαρά αυτό είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Είναι ο ίδιος λεπτός και μπαίνεις στη λεπτομέρεια τη ζωής μπαίνεις στην όλη ζωή. Για έναν άνθρωπο που είναι μακριά από τον Θεό έχει παχύνι ο άνθρωπος εκτός του είναι χοντροειδή, χοντρα Αγενέστατο, απρόσεκτος και όταν ο άνθρωπο το λεπτόν, που είναι λεπτός όχι ψυχικά, ένας περίεργος, υπερευέστης και σχολαστικός σαν άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος καρδιακά λεπτός, πνευματικά λεπτός, παρεξηγείται, δεν γίνεται κατανοητός, δεν γίνεται καταληπτός για έναν χοντρό άνθρωπο που είναι μέσα στα πάθη του και στην απροσεξία του, δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει τέτοια αρκετή δίπλα του, περνάει και τίποτα. Πέρα, ένα λεπτό άνθρωπο έχει τέτοια αναρτημένη και το λέει: Τι είναι αυτό, το ανθρωπάκι είναι. Α το. Τι καταλαβαίνει. Τι κουβαλάει. Τι θησαυρό κουβαλάει αυτό ο άνθρωπο. Ό,τι ακριβώ έγινε και στη γέννηση του Χριστού. Πού ήρθε ο Χριστό. Στη φάτμι. Πώ. Λαθών ετέχθη υπό το σπίλεο. Δεν τον πήρε κανεί είδηση. Γιατί ήταν ταπεινό. Ο λεπτό άνθρωπο που λέει εδώ είναι ο ταπεινό. Δεν τον παίρνει είδηση. Δεν κάνει φασαρία. Δεν κάνει τζέρτζελο. Να εντυπωσιάσει. Δεν εκεί βάλω να αλλάζω. Έχει ζωή μέσα του Και η ζωή δεν είναι φασαρία Δεν είναι υπηροτέχνημα Η εποχή μας έτσι τελε, τη ζωή είναι Δεν είναι υπηροτέχνημα Είναι η, η, η ειρήνη, είναι ταπείνος, είναι σχέση Είναι εμπειρία, είναι βίωμα Γι' αυτό το λόγο ο χοντρό άνθρωπος δεν μπορεί να δει την αρτή πουθενά Δεν μπορεί να δει αγίους. Ο λεπτός άνθρωπος βλέπει και στον πιο χοντρό άνθρωπο την εικόνα του Θεού ο λεπτός άνθρωπος βλέπει και στον πιο κακό άνθρωπο την αρετή και τις δυνατότητες που έχει. Και μόνο ένας λεπτός άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει έναν χοντράνθρωπο να αποκτά κάποια ανευαισθησία. Όχι κάνοντας του κηρύγματα με να υπάρχει με τη λεπτότητά του. Κάπου εδώ να τελειώσουμε. Λοιπόν, να ρωτήσετε κάτι θέλετε, κανείς όχι, δεν θέλετε. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. τρει ανακοίνωσεις δηλαδή. Την Πέμπτη, επειδή την Κυριακή ξεχάσαμε να το πούμε χθε στην Εκκλησία, την Πέμπτη στις πέντε η ώρα θα έχουμε ευχέλιο στην Εκκλησία. Πριν Χριστού. Γιατί το ευχέλιο είναι ένα μυστήριο που τελείτε για να θεραπεύονται κάποιες σωματικές και ψυχικές ασθένειε, αλλά και κάποια αμαρτήματα συγνωστά, καθημερινά, που δεν χρειάζονται εξομολόγηση, συγχωρούνται και αυτά, έχει αυτό το πνεύμα. Γι' αυτό το λόγο συνήθω πριν από μεγάλε γιορτέ η Εκκλησία μα το κάνει. Γι' αυτό πριν τα Χριστούγεννα είπαμε να κάνουμε Ευχέλιο. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Την Πέμπτη ή Πέμπτη ώρα θα έχουμε το Ευχέλιο. Τα Χριστούγεννα πέντε η ώρα το πρωί. Όπω όλε οι εκκλησίε και την Παρασκευή που είναι οι μεγάλε ώρε και η λειτουργία του Μεγάλου Βασίλειου και ο Σπερινό, το Χριστούγεννα έξι ώρα το πρωί. Θα συναντηθούμε ξανά τη Δευτέρα μετά τα φώτα. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ τον Αγίον Πατέρο Λιμών λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός Σιμών, ελέησον και σώσον εμάς.